as many Καιρό από το ραδιόφωνο, αναρωτιέμαι τι έχει να μα πει. Αναρωτιέμαι πώ βλέπει τα πράγματα όπω έχουν διαμορφωθεί σήμερα. Βλέπω το μικρόφωνο. Και μέσα από το μικρόφωνο προσπαθώ να φανταστώ <laughs> τι ακροάτριε. Τώρα που γέρασα ή τι ακροατέ. Παλιά μόνο τι ακροάτριε. <laughs> <laughs> Μην με σαν Και Μάλιστα σχέδω, μέσα και από το κύριε. ραδιόφωνο είχα αναπτύξει την ικανότητα όταν ήμουν νεότερο πριν 20 χρόνια να αισθάνομαι τη μυρωδιά του καφέ που πίνουν οι ακροάτριε. Θα δω, έχω ακόμα αυτή την όσφρηση. Έπειτα από το όσο καιρό ας πούμε Διότι πρέπει να ξέρεις κάτι Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο κάποια στιγμή να σου το εξηγήσω αυτό Όλη μας η υγεία Η ψυχική μας κατάσταση αποτυπώνεται Με τον καλύτερο δίχτυ που είναι η όσφρηση Άμα χάσουμε την όσφρησή μας Το αργότερο σε πέντε χρόνια Θα έχουμε τεζάρι Να ξέρει η όσφρηση είναι το παν Έτσι δεν είναι Και τώρα ξεκινώ λες τι έχω να πω Σε βλέπω Εσένα, α πούμε, που τόσα χρόνια είμαστε παλιά συνεργάτε, βλέπω και τον Τάσο απέναντί μου. Τάσο στα Καλυδανιά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε άλλου σταθμού, σε άλλε καταστάσει. Πριν 20 χρόνια πάλι με τον Τάσο ξεκινήσαμε στο FLAS. Λοιπόν, τώρα είναι σαν να έχει μπροστά σου ένα τυφλό ειδήποδα, γέρο, πληγωμένο, τραυματισμένο, πολυτραυματία και εσύ αντιγώνει και, και με οδηγεί τυφλό ε, και πλησιάζομαι, ξέρω εγώ, προ την Αθήνα και ρωτάω ρωτά ο ηδίποδας, Πού είμαστε ένα αυτόχθονα τώρα πού είμαστε λέει στην κόμη του Κολονού και σε λίγο πλησιάζει λέει κάπου όπου δεν υπάρχει καμιά μιλιά, καμιά φωνή, κανένα βλέμμα. Είσαι πάντα ατμοσφαιρικό και παραστατικό. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, γιατί επέλεξε τη σημερινή ημέρα να ξεκινήσει το ραδιόφωνο, να έρθει εδώ στην Α989, είναι η 12η ημέρα του Οκτωβρίου, 70 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση τη Αθήνα από του Γερμανού. Αν γίνεται ο κόσμο στου δρόμου, αυτή την ώρα πριν 70 χρόνια. Αυτή τη στιγμή δεν την έχω ζήσει, ότι είμαι αγέννητο, αλλά να ακούω επάπειρε διηγήσει, α πούμε. Για φανταστείτε, α πούμε. Οι Γερμανοί από τι 6-7 του μηνό ε, είχαν πέσει τα φτερά του. Καταλαβαίνουν ότι ήρθε το τέλο, α πούμε. Πρέπει να αναδιπλωθούν και να φύγουν. Και έτσι από πολύ νωρί, δηλαδή από την Κυριακή, Πέμπτη ήταν τότε, η 12η Οκτωβρίου ήταν Πέμπτη. Από την Κυριακή είχαν αρχίσει να καίνε, να σπάνε ό,τι δεν του χρειάζονταν, ό,τι δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί του. Δηλαδή, για φαντάζομαι ότι πινούσαν τα παιδιά ξενιστικομένα, τα παιδιά του βλέπανε να καίνε κατεψυγμένα κρέατα. Όσα δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί του. Ή να, παιδιά που δεν είχαν ρούχα, παπούτσε κλπ. να τα καίνε τα παπούτσε ή τα ρούχα για αντί να τα μοιράσουν στα παιδιά. Τα να τα παίρνουν το ΕΑΜ. Να ξέρω εγώ, ο Ελλά. Έτσι λοιπόν άρχισαν να συμπτύσσονται από τι προηγούμενε μέρε προ το κέντρο. Το πρωί τη 12η κάνε κανονικά ύπαρση τη σημαία. Έξι ώρα το πρωί, εξήμιση πότε είχε ανάλαυση. Στην Ακρόπολη. Σήμαι. Κανονικά στην Ακρόπολη. Εννέα και τέταρτο. Αφού είχαν αρχίσει να φεύγουν, κάναν την υποστολή της σημαίας. 9 και 4. Ήταν 5 πρωί και όπως καταλαβαίνεις, ο κόσμος δεν πίστευε τα μάτια του. Αλήθεια είναι αυτό. Άρχισαν να τρέχει και να κατεβαίνει προς το κέντρο της Αθήνας. Γεμίσαν όλοι οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας. Σημαίες, ας πούμε, οι ρώσικες, οι βρετανικές, οι ελληνικές σημαίες. Ε. Πανηγυρισμοί. Πανηγυρισμοί, αγκαλές, καλαμαθιανά. χορεύανε Καλαμαθιανά. Μια το έχουμε τότε. βάλει βαθιά μες στην καρδιά μας Λαοκρατία και όχι βασιλιά ε, Αυτό ήταν το ΕΑΜ Λαοκρατία και όχι βασιλιά ε, Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα όλη. Όμως υπήρχαν άνθρωποι μέσα σε αυτό όλη την τρέλα Μια γυναίκα σημειώνει στον μπλοκάκι τη ενθουσιασμένη. Η γυναίκα ενό ηγετικούς τελέφου του Κουποέ Η Κέτη Λέει νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα Δηλαδή τρόμαξε από την εφορία από τη Μέθη, από του Αλλαγμού και έγραψε αυτό στο μπλοκάκι τη, το οποίο το έγραψε τότε, το έχουμε επιβεώσει Τρία χρόνια μετά σκοτώσαν την άντρα τη Θεσσαλονίκη. Το ζεύγο, ένα ιστορικό στέλεχος του ΚΟΚΟΕ, σκοτώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτή ήταν η ατμόσφαιρα Παπανδρέου. Δεν είχε έρθει ακόμα ο Γιώργο Παπανδρέου, ήρθε στι 18 του μηνό Οκτωβρίου, ήρθε η κυβέρνηση από το Κάιρο, α πούμε, την Αλεξάνδρια, με το πλοίο, βγήκε στο Κερατσίνη κάπου εκεί στο λιμάνι, στην αποβάθρα Ηρακλέο, νομίζω, λογότερα, με το Αβέροφ. Αλλά βλέπει πώ μαζεύονται τα σύννεφα. Έτσι. Δεν περάσανε πολλέ μέρε και οι χείτε σκοτώσαν ένα πιτσυρικά, επωνίτη στο θυσίο. Δηλαδή, μαζεύονται τα σκοτεινιάζει ορίζοντα. Και πριν Αλέχτορ λαγίσει τρει-επενήντα μέρε μέσα, 1 Οκτωβρίου, ο Σκόμπι ουσιαστικά κηρύσσει στρατιωτικό νόμο στην Αθήνα. Δηλαδή, ο Βρετανό αρχηγό, ο διοικητή ε, των συμμαχικών υποτίθεται δυνάμεων, κηρύσσει ουσιαστικά στρατιωτικό νόμο στην Αθήνα. 1η Δεκεμβρίου παρετούνται οι υπουργοί του ΚΚΟΕ και του ΕΑΜΕΛΑΣ και οι συνεργαζόμενοι, δηλαδή Ισβόλο ε, και ποιο άλλο, ηλία τη Ερυμόκο, παρετούνται από την κυβέρνηση και φτάνουμε στα Δεκεμβριανά. Βλέπει λοιπόν, ε, κατάλαβε τώρα Αγιώτα τι συμβαίνει όταν ο κόσμο χαίρεται, όταν ο κόσμο είναι στη μέθη Μέχρι. και παρακολουθεί τα επεισόδια τη ημέρα, κάποιοι πρέπει να έχουν κρύο μυαλό, ε, και να σκέφτεται την επόμενη φάση. Και ίσως τα δηλαδή, χειρότερα. Ναι, τα σενάρια, την mm -hmm. ηγεσία, στο κακό που μα και το χειρότερο. Πάντα πρέπει να έχει κανεί αυτή την επαγρύπνηση. Αλλά είμαστε άνθρωποι, θέλω να το ξέρετε αυτό. Αφορά και την κρίση που συζητάμε πάντα. Είναι παλήρια τα ανθρώπινα, έλεγε ο Σέξπιρ, ε. Δηλαδή οι άνθρωποι τρέχουν να φοβάσει όταν όλοι οι πολλοί τρέχουν όλοι μέσα σε κομπάδι σε μία κατεύθυνση. Και ύστερα πάλι πανικόβλητοι, ε. Τρέχουνε στην εντελώ αντίθετη κατεύθυνση. Θυμάμαι πάντα, το έχει πει σε παλιότερε εκπομπέ που κάναμε στον Φλα, ότι το 2004, αυτή τη μέθη, ναι. στο πανηγύρια των Ολυμπιακών Αγώνων, εσύ απήχε. Ήσουν σκεπτικό, ήσουν ίσω και θλιμμένο. Βαμπύρ και Κανίβαλ. Έτσι ήρθα στον Αλφα. Τότε, τότε ήρθα στον Αλφα. Ήρθα στον Αλφα με τον βαμπύρ, το βαμπύρ και Κανίβαλ με την προαναγγελία τη επικείμενη καταστροφή το 2004, εν μέσω Ολυμπιακών Αγώνωνώνων. Και πότε σε κόψανα από το ραδιόφωνο με το βιβλίο σου που έλεγε παρέτηδε μαθήματα Το οποίο ε. έλεγε παρέτηδε μαθήματα στρατηγική ε. διαπραγματεύσεω να προσεύγουν να ευλογούμε τα γένια μας είναι ένα μεγάλο μάθημα ας πούμε ε. το πως ας πούμε για φαντάσου την εκλογική νίκη του Γεωργίου Παπανδρέου το 1964 ή του εγγονού του το 2009 τι μέθει κάθε φορά εκείνη τη στιγμή πρέπει κάποιοι άνθρωποι να έχουν κρύο κεφάλι αλλά ε, διάλεξα τη σημερινή μέρα να ξεκινήσω εκπομπή για ένα άλλο λόγο που ξέρει. Όχι για Έχεις να δουλέψω με αυτά που δεν είναι γραμμένα. Έτσι. Αυτά, αυτά που πολύ δεν πολύ μεγάλη τα έχει, Ποτέ καμιά ιστορία. Και σε παγκόσμια πρώτη θα μα μεταδώσει μια λοιπόν, ιστορία. Σε παγκόσμια πρώτη θα σα κάνω μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Η οποία θα λέγεται για χρόνια α, τα επόμενα. Α, θα γίνει φιλμ, θα γίνει βιβλία, θα γίνει. Α, δεν είναι μοναδική, αλλά σιγά-σιγά. Θα σα πω σήμερα τη μοναδική. Έχουμε χρόνο τώρα Έχουμε, είναι. Έχουμε, βεβαίω. Λοιπόν, στην Ακρόπολη όπω τη βλέπετε στον ιερό βράχο, από την πλευρά του θυσίου είχε μια φρουρά. Είχαν βάλει ένα Γερμανάκι το οποίο είχε περάσει μια πρόχειρη εκπαίδευση έξω από τη Στουτγκάρδη και το φέρανε μόλι τελειώσει το επαγγελματικό γυμνάσιο, δεν το είχε τελειώσει ακόμα. Του φέρανε, ξέρει, πιτσερικάδε τώρα, για να του προωθήσουν στο μέτωπο τη Αφρική. Το μέτωπο τη Αφρική κατέρευσε και ξέμεινε στην Αθήνα το παιδί, είχε πάθει μια σκολικοίδυνα οξία και ήταν φανταράκι α πούμε, φρουρός. Στην πλευρά του Θησίου με τη Wehrmacht. Ε? Όπω τώρα οι Γερμανοί ε, ετοιμάζαν την αποχώρησή του, σιγά σιγά, άρχισαν να το σκέφτονται, άρχισαν να του κάνουν μεταθέσει προ την κεντρική Ελλάδα. Όμω, την παραμονή, παραμονέ πρωτού τον στείλουν στην κεντρική Ελλάδα, λεβαδιά και άμφισσα, την παραμονή στην Ακρόπολη πάνω φέρνουν αλσατού φαντάλου. Ξέρει την αλσατή, έτσι, mm -hmm. μεταξύ Γαλλία και Γερμανία. Είναι μισογερμανοί, μισογάλοι, λοιπόν και θέλανε να τους φανατίσουνε και βγάλανε λόγο ο Στατ Μίλερ ήταν ο διαρμηνέας του διοικητή της 68ης στρατιάς της γερμανικής στην Αθήνα ο Στατ Μίλερ ήταν διανούμενο και μεταφραστής και τους λέει ξέρετε εδώ που είμαστε στον Ιερό Βράχο εμείς οι Γερμανοί αλήθεια αυτό που τους λέει είμαστε οι πρώτοι Έλληνες φιλέλληνες εδώ πέσανε οι πρώτοι μας νεκροί το 1822 στην πρώτη πολιορκία της Ακρόπολης 18 Απριλίου μάλιστα. Έπεσαν τέσσερις Γερμανοί εδώ πέρα Φιλέλληνες εθελοντές αληθινό Διότι θα ακούσουν σήμερα κορατές Ότι ο φιλελληνισμός ξεκίνησε από τη Γερμανία Ήταν γερμανικός φιλελληνισμός Μετά ήρθανε τα Τουσέλα, οι Μπάιρον, οι Βρετανοί κλπ Ακολούθησαν πολύ αργότερα Οι Γερμανικοί πέσαν όλοι αυτοί σκοτώθηκαν οι περισσότεροι, δηλαδή το 90% τη γερμανική λεγόνα που ήρθε να πολεμήσει στην Ελλάδα σκοτώθηκε. Λοιπόν, και του λέει: Είμαστε και εδώ σήμερα για να προστατεύσουμε τον ελληνικό κλασικό πολιτισμό που αποτελεί τη βάση για την αναγέρνηση του γερμανικού πολιτισμού. Να τον προστατεύσουμε από τον ευρωκομμουνισμό κλπ. Και και κάτι τέτοια του λέγανε. Ε? Και εδώ λοιπόν, σαν σήμερα του λέει: Έπεσε ο ήρωα Στράντελντορφ. με λαγούμια το κάστρο από κάτω, βάλανε λαγούμια από κάτω για να το κάστρο και ορμήσανε με τις ξυλόσκαλες να πηδήξουν μέσα στην Ακρόπολη ε, να πηδήξουν μέσα στο, δηλαδή στο πάνω. εκεί σκοτώθηκε ε, σε ένα επεισόδιο σε ένα περιστατικό που δεν έχει νόμα το διαβάσετε αργότερα ε, λοιπόν, εκεί σκοτώθηκε ο Στραντελντορφ ο πρώτος νεκρός γερμανός πάνω στο κάστρο της Ακρόπολης έπεσε νεκρός κάτω το παιδί τρελαίνεται ακούει αυτή την αφήγηση ο ήταν. Ο παππού του από την πλευρά τη μάνα του. Δηλαδή ο προπαππού του από την πλευρά τη μάνα του. Καταλαβαίνει λοιπόν να είσαι φρουρό τη Βέρμαχτ στην Ακρόπολη και ξαφνικά να ακούσει ότι ο προπάπο σου έπεσε για την ελευθερία των Ελλήνων, την ανεξαρτησία των Ελλήνων και να εσύ να είσαι κατοχική δύναμη στο θυσίο. Φιλέλληνα ο προπάπο. Ο φιλέλληνα, εθελοντή. Λοιπόν, έχουμε χρόνο τώρα. Θα δείτε τώρα την πορεία αυτινού του παιδιού. Ε? Το στέλνουν λοιπόν αυτό το παιδί. Αφού ε, τέλειωσε η θητεία του στην Ακρόπολη, το στέλνε στι μονάδε τη Λιβαδιά. Γι' αυτό είπα έξω να έχει ένα ωραίο κορίτσι στον Α. Τι θεανό, από τη Λιβαδιά. Τη Λιβαδιά. Θα σου μια ιστορία τώρα για τη Λιβαδιά. Το στέλνε στη Λιβαδιά. Αλλά εκεί τα SS σου λένε ότι ήμασταν του, πιτσερικάδε. Άστα διάλα από εδώ να πούμε. Δεν θέλουμε τα SS, δεν θέλανε άσια του, τον πήρε στην άφυσα. Το στείλανε στην άφυσα μετά μετάθεση. Και γίνεται η τρομερή επιχείρηση εκαθάριση των ανταρτών στον άξονα λεβαδια Αράχοβα, δίστομο, Λευαδιά Αράχοβα, αυτή την περιοχή να την εκαθαρίσουν από του αντάρτε. Και ζητάνε τα SS τη Λευαδιά ενίσχυση από την Άμφυσα. Και έρχονται και ρέων να πούν τέλο πάντων στρατιωτικά αυτοκίνητα, δεν τα λέγανε. Έρχονται από την Άμφυσα με φαντάρου επικουρικού. Φανταράκια. Και έρχεται πάλι το παιδί αυτό. Φαντάζει τώρα αυτό το παιδί που ακούει ότι ο παππού του έπεσε στην Ακρόπολη για την απελευθέρωση των Ελλήνων. Ε, είναι σαν υπνοβάτη, τα έχει χαμένα. Δεν είναι σε πραγματική κατάσταση αυτό ο άνθρωπο, έχει τρελαθεί τελείω. Είναι απελπισμένο. είναι Ναι, και πώ έμαθε, δεν σα είπα, με στη Δύση, πώ έμαθε ότι ήταν, τι έγινε ακριβώ. Τότε στην Ακρόπολη, ε, εκτό απλώ στα Τμιλλερ που ήταν μεταφραστή και διανούμενο, υπήρχαν και άλλοι διανούμενοι χιτλερικοί, α πούμε, ή ναζί τέλο πάω, Ούτε ναζί. Αυτό που θα σου πω δεν ήταν ναζί ο άνθρωπο προ Θεού. Ήταν καθηγητή τη γερμανική σχολή ένα βέντε. Και του λέει το παιδί, μου αυτή η ωραία ιστορία που άκουσα πριν, που είπε ο Σταρτ Μίλερ, γιατί να τη διαβάσω πουθενά. Α, λέει, θα πα στην, Εθ... στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Ελλήνων και θα πάρει το βιβλίο του Ρόζενστιλ. Του Ρόζενστιλ, το βιβλίο του Εθελοντή Φιλέλληνα που τα έχει όλα μέσα. Ή του Έλστερ, το βιβλίο του γιατρού του... τη Γερμανική Λεγιόνα. Πάει το παιδί, τα διαβάζει, τρελαίνεται. Όπω καταλαβαίνει, πάει λοιπόν στην Άμφισσα και είναι τρελαμένο. Και παίρνουν εντολή να έρθουν επικουρικά στο Δίστομο. Από την Άμφιστα να έρθουν στο Δίστομο. Πάνε στο δίστομο, υποτίθεται κυνηγούσαν του αντάρτε του Ελλάσσα που κάνανε, κάνανε ενέργειε κατά των Γερμανών, γίνονται συνομιλίε με τον πρόεδρο, φέρτε μα φα. Του εκεί, ελάτε στα σπίτια σα μέσα. Να, γιατί θέλουμε να κάνουμε καθαρή. Του δηλαδή, τους κορυδεύσαν και του μαζέψαν στα σπίτια του ανθρώπου. Και ξαφνικά τα SS με τα υποκόπανα χτυπάνε και του φαντάρου Γερμανού, λένε Εμπρό αντάρτε, θάνατο, εκτέλεση, φάτε του και πέσανε μέσα στα σπίτια. Είναι η μοναδική περίπτωση που, γιατί σε εμά την Κρήτη. Στη Βιάνο ή στην Ιεράπετρα ή στην Κάνδανο, σκοτώνανε άντρε. Αρενοκτονία ήταν ο κανόνα στα χωριά τα δικά μα, έτσι στην Κρήτη. Εδώ έχουμε και γυναίκε. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στα σπίτια και το παιδί αυτό. Πώ να σηκώσει το όπλο να χτυπήσει, Πρέπει να, να σηκώσει σκοτός. το όπλο να, σκ, να σκοτώσει Έλληνα. Που ήξερε ότι ο παππού του ήταν φιλέλληνα, εδελφό και έπεσε για την Ελλάδα. Έτσι, ακούει. Δεν ξέρει τι γίνεται. Έχει ακούσει ότι δεν σκοτώνουνε γυναίκε οι Γερμανοί, α το πούμε έτσι. Ούτε παιδιά, α πούμε. Σκοτώνουν μόνο άρενε. Αυτό ήταν, α πούμε, mm -hmm. τέλο το μοντέλο mm -hmm. Στην αρχή του βάλανε εξωτερική φρουρά στο δίστομο. Δηλαδή, να μην να φύγει ο κόσμο, του απλώσανε στα χωράφια. Αν ναι, είχε πάει στο δίστωμο ποτέ. Πώ. Πάνε στου λόφου, γύρω-γύρω, περικυκλώσανε το χωριό για να μην φύγει κανεί. Αλλά μετά δεν φτάνανε οι δυνάμει του να, να σκοτώσουν τον κόσμο και του πήρανε και αυτά τα φανταράκια τη άμφιση και τα ρίξανε στα ακροτελεύτια σπίτια, α πούμε, του διστόμου. Ξαφνικά λοιπόν. Ο διοικητή, ένα διοικητή εκεί, τον έσαι, τον χτυπάει με το ποκόμο του, λέει σε αυτό το σπίτι. Γιατί είδε ότι τρέχανε γυναίκε και παιδιά να μπουν σε ένα σπίτι. Με αυλόπορτα απ' έξω κλπ. Βλέπει αυτό να τρέχουν οι γυναίκε και τα παιδιά μέσα σε αυτό το σπίτι. Μπαίνει μέσα, ορμάει μέσα στο σπίτι με το όπλο. Δεν βλέπει άνθρωπο, μόνο μια γυναίκα. Τα μάτια του συναντιούνται με τα μάτια μια γυναίκα. Που θα του μείνουν σε όλη τη ζωή τα μάτια τη γυναίκα, όπω λέει. Του για πάντα τα μάτια αυτή τη γυναίκα στο μυαλό. Όπω λέει, ραζε. Θα σα πω τώρα σιγά σιγά, γιατί μπορεί να έχουμε και το επόμενο τέταρτο συνέχεια. <ΣΛΣ> λοιπόν, μπαίνει λοιπόν μέσα αυτό, βλέπει τα μάτια τη γυναίκα, σηκώνει το όπλο, αυτόρμητα, χωρί να σκεφτεί, εστίχτω Πυροβολεί στην ταράτσα, πυροβολεί σε ένα βαρέλι κρασί, ουρλιάζει, σε πανικό, ε! Βγαίνει έξω στην αυλή, δεν ξέρει ότι ο κόσμο έχει κατέβει στο κατόι. Έχει καταλάβει ότι οι γυναίκε, τα παιδιά, κατεβήκαν όλοι στο κατόι, καμιά 13 όπω εκ των υστέρων, α πούμε. Λοιπόν, βγαίνει έξω στην αυλή, παίρνει το γάιδαρο, παίρνει μια αίγα, μια κατσίκα και να αρνεί και τα σκοτώνει τα πυροβολή στο κεφάλι, τρέχουν τα αίματα στην αυλή, τα αρβηλά του γεμίζουν αίματα και βγαίνει, κλείνει την αυλόπορτα και βγαίνει έξω. Τον βλέπουν τα SS ματωμένο, σου λέει εντάξει ο φανταρο και σωθηκαν ε, Σώθηκαν λοιπόν 13-14 άνθρωποι από αυτόν. Υπνοτισμένος πάει πάνω και είχε μια παλιά βρύση. Γιατί ορισμένοι τον κοιτάζαν, ακόμα και οι Γερμανοί φαντάζομαι, το έζησα με μίσο. Λέει πώ σκότωσε αυτό. Γιατί δεν ήταν όλοι οι ίδιοι. Μάλιστα τρει, μάλλον, κάνανε την ίδια δουλειά. Δηλαδή και όπω πυροβολούσαν τον κόσμο που έφυγε στα χωράφια, σαν μικδάλια, πέραναμε στα μπέλια, κατεβαίνανε κάτω οι διστομίτε, πήραν κάτω τα χωράφια. Ε? Πήραν κάτω τα χωράφια. Και, οι, οι πολλοί Γερμανοί χτυπούσαν στον αέρα. Όχι πολλοί. Έχω, έχω μαρτυρίε για τρει βεβαιωμένου. Ένα μάλιστα είναι από τον Ντόρντο, έχει πεθάνει όμω αυτό. Τον βρήκα γι' αυτό. Δηλαδή, το... Είναι τρει που. Κατά πάσα πιθανότητα επανάλαβαν τη χειρονομία αυτού του νεαρού ε, καταγωγή από τον Στράντελντορφ, α πούμε. Ε. Λοιπόν, και αρχίζει τώρα η περιπέτεια του. Έχουμε χρόνο ή για μετά το. Έχουμε, έχουμε ακόμα χρόνο. Αρχίζει έχουμε λοιπόν ακόμα μετά η περιπέτεια. Αυτό το παιδί είναι σαν να Δεν ξέρει τι έχουν κάνει οι άλλοι. Δεν έχει μάθει ακόμα. Του σκοτώθηκαν 270 άνθρωποι. Δεν ξέρω πόσοι. Σύνολο 300 τελικά Μαι. από αυτή την επιχείρηση. Όλοι μαζί αυτή την επιχείρηση. Και ξαναεπιστρέφει στη μονάδα του στην άφηση. Αρχίζει μετά η αναδίπλωση των Γερμανών. Ε, αυτοί που περιγράφουμε φεύγουν από την Αθήνα και ανεβαίνουν. Όλοι αυτοί οι φαντάροι πήγαν στην κεντρική Ελλάδα, στερεά Ελλάδα, η κεντρική Ελλάδα προ το βορρά, για να καλύψουν την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων προ το βορρά. Διότι τα γερμανικά στρατεύματα πήγαν στο βαλκανικό μέτωπο. Πήγαν στο ανατολικό μέτωπο. Αυτέ οι μονάδε αργότερα θα τι βρούμε να υπερασπίζονται τη Βιέννη. Από την πλευρά, δηλαδή την πλευρά που σερβια Προ αυτή την πάντα περάσανε. Αυτό λοιπόν ο Πετσερικά ακολουθεί τα γερμανικά στρατεύματα. Πρόσεξε. Ο Σίμερς, ο Καρλ Σίμερ, ο υπεύθυνο για τη σφαγή, στη βόρεια Ελλάδα Πατανάρχη, ο πρώτο. Αργότερα στο ανατολικό μέτρο σκοτώνεται και ο Λάουντεμπαχ, ο άλλο υπεύθυνο για τη σφαγή του Διστόμου. Ρηθία ε. Και το παιδί αυτό λοιπόν ακολουθεί τα γερμανικά στρατεύματα. Βέβαια την Ελλάδα. Μπαίνουν μέσα ε, προ τα Σκόπια, Σκο, στη Σκοπιανή περιοχή. Αφήνουν τα Σκόπια καμιά 60 χιλιόμετρα. Κάνουν εκεί μια αψυμαχία με τον λαϊκό απελευθερωτικό στρατό της Ικοσλαβίας και βρίσκει αφορμή αυτός και κρύβεται σε ένα βάλτο και δεν ακολουθεί τα γερμανικά στρατεύματα. Λιποτάχτης ας πούμε. Mm -hmm. Ως λιποτάχτης μπλέκει με άλλου γερμανούς λιποτάχτες. Ήτανε μάλιστα ένας πολλονικής καταγωγής, γερμανός πολλονικής καταγωγής, ο οποίο είχε κάνει αντάρτικη ομάδα από λιποτάχτες, αντιναζί, ή Τσέχου, Ή Πολωνού, τέτοιε mm. ράτσε, α πούμε και λοιπά. Και κάνουν μια αντάρτικη ομάδα η οποία αρχίζει να συνεργάζεται και με το λαϊκό απελευθερωτικό στρατό τη Γροζαβία. Το παιδί δεν είναι για πολιτικό τελείω, άσχετο, ούτε να ζείταν, τίποτα. Μπλέκεται εκεί χωρί, δεν λέει ακριβώ ποιο. Του λέει αυτό, πετάξτε, σκίστε τα χαρτιά σα, την ταυτότητά σα, τι όλα και αλλάξτε, διαλέξτε τι ονόματα θέλω να κάνω μια λίστα με άλλα ονόματα, γιατί αν μα πιάσουν οι μα εκτελέσουν. Με άλλα ονόματα. Άρα λοιπόν αυτό κυκλοφορεί με άλλη ταυτότητα αυτό το παιδί και mm. άλλοι Γερμανοί. Που θα βρούμε κι άλλου γιατί δεν τελειώνει σήμερα αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και μπαίνουν, όταν μπαίνουν, κατεβαίνουν τα σοβιετικά στρατεύματα προ το Βελιγράδι. Οι Σοβιετικοί φτάνουν 100 χιλιόμετρα από το Βελιγράδι. Τότε ο Πολωνό συνεργάζεται με τα σοβιετικά στρατεύματα και οι Ρώσοι του αντιμετωπίζουν σαν αντάρτε εθελοντέ. Όχι ω Γερμανού που ήρθαν άλλοι από την Ελλάδα, άλλοι από την Ιγκοσλαβία κλπ., και, και παραδίδονται στου Ρώσου. Δηλαδή η μονάδα αυτή mm -hmm. η αντάρτικη, Πολωνή, με τον Πολωνό επικεφαλής, έχει πεθάνει μακαρέτης, γιατί τον βρήκα το σόι του κλπ., η μονάδα αυτή παραδίδεται στον κόκκινο στρατό, στο σοβιετικό στρατό. Και οι Ρώσοι του αντιμετωπίζουν ω συντρόφου, ω αντάρτες α πούμε. Μένουν έξι μήνε μαζί με του Ρώσου και μετά του παραδίδουν στου Αμερικανού ανάλογα με την περιοχή που βρέθηκαν. Δηλαδή, ξέρει ότι όπω μπήκαν μέσα τα στρατεύματα στη Γερμανία, υπήρχε η Ρώσικη περιοχή, υπήρχε η Αμερικάνικη, η Εγγλέζικη, έτσι δεν είναι. Και μοιράστηκαν σε ζώνε, α το πούμε έτσι. Αυτό παραδόθηκε στην Αμερικάνικη ζώνη στη Βιέννη. Τον παράδοσαν οι Σοβιετικοί. Και επέστρεψε στη Γερμανία με άλλο όνομα και συνέχισε τη ζωή του ζώντα επί 70 χρόνια με αυτό το τραύμα μέχρι να τον ανακαλύψω εγώ και να μπορέσω να μιλήσω μαζί του. Και μου λέει τώρα. Ε, είναι το δράμα λοιπόν ενό ανθρώπου, ε! Γι' αυτό όμω θα σα πω μετά. Γι' αυτό θα μα πει μετά, και μα έχει ήδη μπολιάσει με ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που θέλουμε να σου θέσουμε. Μα είπε για τον παππού αυτού ναι. του στρατιώτη του Γερμανού. Το οποίο βρήκε, ζει, είναι στη ζωή. Πόσο χρόνο είναι τώρα, 91. 91 χρόνων. Όμω. η ήταν μεγάλο... ιδιοκτήτη ασφαλιστή εταιρεία, είναι αργότερα από αλλά Αλλά ζέρισε ένα μεγάλο δράμα. Ποτέ δεν μίλησε. Βιώνουμε καταστάσει και αλλαγέ ό,τι αφορά τη Γερμανία. Ναι, μπορεί ο Έλληνας ναι. να σπείρει το μικρόβιο του φιλελληνισμού πάλι μετά το διάλειμμα Αυτό θα σας το πω μετά το διάλειμμα Τι, <Τι> έχει διαλέξει να ακούσουμε ναι, Είμαστε, <Τι> είμαστε... <Τι> κάποτε ένα σπιτί ο Σέλη είπε We are all Greeks. Είμαστε όλοι Έλληνες, έτσι. Θα βάλουμε τους Γερμανού να το πούνε αυτό. Ε? Πώς μπορούμε αυτό να του πούμε το, το μικρόφειο. Λοιπόν. Μην ξεχνάς λοιπόν ότι ο φιλελληνισμός, το ξαναλέω, ο κόσμος δεν το ξέρει. Ο φιλελληνισμός και ο ρομαντισμός στις αρχές του 19ου αιώνα ξεκίνησε από τη Γερμανία. Όλοι θα έχετε ακούσει, το Gete, πούμε, Σαφώς. ή το Sealer, έτσι δεν είναι. Μετά ακολούθησε ο Μπάιρον και ο Σέλεϊ και ο Κίτς. Ε? Πρέπει λοιπόν να διαβρώσουμε τη Γερμανία από τα μέσα. Ένας νέος, λοιπόν, επέρχεται ένας νέος φιλενισμός στην καρδιά. Μέσα στη Γερμανία θα χτυπήσουμε. Θα χτυπήσουμε μέσα στη Βρετανία. Θα χτυπήσουμε στο city του Λονδίνου. Έρχεται μια, ένας μυστικός σύνδεσμος που θα απλώνεται όσο πλησιάζουν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21, ο θα διαβρώσει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μια μεγάλη αναμονή. Σε λίγο έρθει και η Αλέγκαρα που θα σα τα πει, η ίδια αυτό ο πρόσωπο, όχι εγώ. Η Αλέγκρα θα τα πει αυτά. Το περιμένουμε. Με συγκλονιστέ αποκάλυψει. Αυτό που είπα τώρα δεν είναι τίποτα. Ε? Φανταστείτε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, Η 91 χρονό, η αγωνία του θα ηγηθεί, η άντι, που δεν είναι το άντι το αγγλικό όπω νομίζει αυτή, νόμιζε μέχρι να μάθει την αλήθεια. Γιατί αυτό δεν είπε ποτέ την αλήθεια στα παιδιά του. Στο γιο του και στη γυναίκα του δεν είπε ποτέ την αλήθεια για το δύστομο. Ε? Και το όφυλα εγώ στο Δίστομο. Ξέρουν οι άνθρωποι πόσο έχω ερευνήσει όλη την περιοχή τα πάντα και για άλλου λόγου που θα καταλάβετε αργότερα. Όχι για το 1944. Το Δίστομο έγινε 10 Ιουνίου του 1944. Για άλλου λόγου ερευνούμε την περιοχή. Δίστομο, Αράχοβα, Πανασό. Θα τα καταλάβετε στην πορεία τι συμβαίνει. Θα έχουμε εκπομπέ να μα τα πεις. Λοιπόν, αλλά... αλλά τότε μια γενιά απελευθέρωση Αθήνα. Σήμερα λοιπόν. Mm -hmm. Έβλεπε στο λαό δρόμου. Ε, για να περάσει α πούμε από. Το παγκράτη στο Βίρονα ήταν κάτι πιτσιρίγια με το όπλο στο χέρι. Ο Επονίτε, εσύ σου λέγαν σύνθημα, παρασύνθημα. Την μου έρχεται ψευδέστηση ότι όλη η εξουσία είναι δικιά μα, έλεγε ο Μακαρίτσο Χαρίλο. Μου λέει: Είχαμε την εξουσία και τη δόκαμε. Αυτό το άλογε, ήταν το κλεισέ του. Ποια εξουσία του, λέει. έτσι είναι η εξουσία, δηλαδή θέλω να καταλάβει ο κόσμο που μα ακούγει σήμερα, ότι δεν είναι εκλογέ μόνο ή το σύνταγμα, οι διαδηλώσει. Υπάρχουν και άλλες εξουσίες Λοιπόν, δηλαδή ο σκόπι που ήταν τότε Τώρα ο είναι άλλα πράγματα Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουμε τα όρια της πολυπλοκότητας Της αλληλεξάρτησης, του σχετισμού των δυνάμεων Ο διεθνής συσχετισμό δυνάμεων Όπως αποτυπώνατε σήμερα στους θεσμούς Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω εγώ, Ευρωζώνη Ευρωσύνταγμα, όλα αυτά Εσωτερικεύεται στο εσωτερικό στου εσωτερικού συσχετισμού. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κερδίσει τι επόμενε εκλογέ, πρέπει να το καλά στο μυαλό του. Ε? Ποιο είναι ο πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων. Εδώ θέλω να σου πω ότι ένα αναμονή τη εκπομπή μα μπήκα ναι. στο blog σου, στο μήμη.gr και ξαναδιάβασα το Επρόεδρε. Προέδρε. Α. Λοιπόν, στο Επρόεδρε Προέδρε στη στρατηγική διαπραγμάτευση. Και μια και ανέφερε το ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα από αυτό το βιβλίο ναι. μπορούμε να δούμε πώ μια ηγεσία στο χείλο του γκρωμού, όπω είμαστε τώρα δηλαδή, ναι. μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα. Έτσι τώρα. Τι μπορούμε το να κάνουμε. Ε, Πρόεδρε. Α, δεν σου είπα την ιστορία. Πού έγινε το Ε, Πρόεδρε. Τέλο πάντων, έκανα εγώ εκπομπή εδώ. Και λέω, τον Τέλο Ιουνίου, λέω στον Μπάμπη που έκανα εκπομπή και στα παιδιά. Εγώ, παιδιά, θα φύγω ένα μήνα γιατί θα γράψω την ίστατη κραυγή απελπισία για την επερχόμενη καταστροφή. Κάθε χρόνο έγραφα ένα βιβλίο. Ε? Κάθε χρόνο ένα βιβλίο με μικρέ παραλλαγέ στο ίδιο θέμα. Ηγεσία μέσω μεγάλη αβεβαιότητα στο χείλο του γκρεμού. Πώ δηλαδή ασκεί ηγεσία. Ένα μήνα αλλού θα γράψω. Το Ε. Πρόεδρο, του είπαν τον τίτλο. Και πράγματι το βιβλίο βγήκε 28 Αυγούστου πριν τι εκλογέ, ένα μισή μήνα πριν τι εκλογέ. Ε. Για να ήταν η ίστατη κραυγή απελπισία. Γυρίζω εδώ, ήταν άλλη κατάσταση. Είχαν αλλάξει οι διευθύνσει, τα πρόσωπα, τα πράγματα, μένει να με είχαν αφήσει απ' έξω. Δεν ήμουν τότε στη μόδα σου. Λέω μα τη χαλάει τη δουλειά. Ε, ρε, μου, δεν έχει <laughs> σημασία. Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη περίοδο που με έφερε σε Έκλεισαν ξαφνικά όλα τα μέσα ενημέρωση. Δεν σου λέει τι είναι αυτός ο κρουσούς. Βούλωσε το ρε άστα αυτά τι Τώρα εδώ να μοιράσουμε τα λεφτά. Το πάρτι πίστευαν ότι ο Παπαναδρέμος είναι ένα νέο πάρτι. Ε? Δεν υπήρχε η... αυτό που λέμε τώρα για το 44. Να σκεφτεί τα σενάρια μπροστά. Να κάνεις διαχείριση κινδύνων. Πώς ασύ... Διότι καλά είναι τα σενάρια. Είναι η ηγεσία την κρίση μια στιγμή μετράει. Ε? Όπω λένε στον πόλεμο Α, α, Β, Γ, Εγώ δουλεύω με τα τρία και μισό σενάρια. Ε. Ε, το ξέρετε, το Ε, πρόεδρε, πρέπει να μεθοδολογικά είναι τα τρία και μισά σενάρια. Τρία σενάρια έχουμε μπροστά στο μυαλό μα πάντα. Το μισό, ποιο είναι, το μισό γιώτα, είναι τα απροσδόκητα συμβάντα. Μικρή πιθανότητα, αλλά με δυσανάλογα καταστροφικά αποτελέσματα. Είναι το μισό σενάριο, έτσι, δεν είναι. Αυτό που λένε άλλοι, ξέρω, Plan B, λένε οτιδήποτε άλλο κλπ. Δουλεύει λοιπόν με τρία σενάρια. Mm -hmm. Και ασκήσει ηγεσία. Τώρα, όσον αφορά τη διαπραγμάτευση, να ξέρουμε σε δύσκολε στιγμέ. Υποπίεση σε συνθήκε αβεβαιότητα. Ακολουθούμε τη μέθοδο που τη λέμε μήνυμα ξ διαπραγμάτευση. Την προτείνει και στα βιβλία αυτή δεν, τη στιγμή. Ναι, μήνυμα ξ διαπραγμάτευση. Δηλαδή, είτε εδώ είτε τότε. πρέπει Αυτή είναι η μέθοδο. Όπου τραβώ το σκηνή, τραβά το σκηνή, δεν mm -hmm. το κόβω. Mm -hmm. Εάν το συμφέρον δεν είναι να το κόψω. Έτσι δεν είναι. Το τραβώ το σκηνή για να βρω τον optimum, την optimum λύση, όπω λέμε. Τον optimum συμβιβασμό. Το καλύτερο από τα χειρότερα που έχω μπροστά μου. Και αυτό δεν το έχει προκαταβολικά στο κεφάλι Πρέπει να παίρνει υπόψη σε ορισμένα πράγματα. Τα όρια που βάζει η πολυπλοκότητα, ο σχισμό, τα δυνάμεια, όρια μεταθετά, κινητά. Και τότε ασκεί και ηγεσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει μια μονομενή, μονομενή, μονομερή ενέργεια που λένε απαγορεύεται. Όχι, γιατί απαγορεύεται. Δηλαδή, α δούμε τώρα όταν χάθηκε η μπάλα το 2010. Όπου η λύση έπρεπε νωρίτερα να βάλει ζώνη ασφαλεία στη χώρα, δεν είναι. Πολύ νωρίτερα. Αλλά υπήρχε η μέθη, η ανεμελιά επιχρόνια. Η Ελλάδα τυπικά είχε χρεοκοπήσει το 2007. Έγραψα το βιβλίο Θηλικό Πόκερ, το θυμάσαι τι τότε. Το Θηλικό Πόκερ, όπου λέω: Το απίθανο πιθανό είναι η νέα δραχμή. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, η νέα δραχμή θα είναι το μοιραίο τέλο αυτή τη διαδρομή. Το 2007. Τότε όμω αυτά φαίνονταν λογοτεχνία. Τον λοιπόν, Απρίλιο του 10 τι έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, τότε, όταν πιαχάθηκε η μπάλα μετά το. Ε, από πριν, λοιπόν, εγώ στη Βουλή, ελάχιστοι πήραν χαμπάρι, δεν τα λε και δεν ρητά. Γιατί είναι μετά γίνεται αυτοποιούμενη προφητεία. Λέω, στη Βουλή έβγαλα ένα που, λέω, Ο Διονίσο στο Σιρακουσό πώ διαχειρίστηκε το, το χρέο. Ο Δεονίστρο Σιρακουσό, ο Έλληνα, πήρε τη δραχμή και πάτησε με μια. Μάζεψε όλε τι και πάτησε πάνω σε δραχμή το νούμερο 2. Στη μία έγινε δύο. Δηλαδή έκανε αμέσως μια αναδιάρθρωση βίαιη του χρέου ε, και μια υποτίμηση του νομίσματο. Αυτά τα λέγαμε ταφορικά για να προετοιμαστούμε. Το 2010, όταν πια η Ελλάδα έχει πεταχτεί εκτό αγορών, τον Απρίλιο, νωρί. Η optimum συμβασμό, η optimum λύση μέσα σε αυτέ τι τραγικέ συνθήκε, ποια μπορούσε να είναι. Την είπα τότε. Έτσι. Και ονομάσει εγκληματική αυτή η πρόταση. Τότε. Λοιπόν, η λύση ποια ήταν. Δεν είναι καμιά μεγάλη εφεύρεση. Την ξέραμε ότι είχε δοκιμαστεί αλλού. Λοιπόν. Δεν ήταν φυσικά η λύση ούτε η τυφλή άταχτη χρεοκοπία χωρί καμία προετοιμασία. Δηλαδή δραχμία αλλά χωρί προετοιμασία. Τότε, δεν κάνω ταμπού τίποτα. Πρόσεξε. Το πλάμ. 3,5, έτσι, το 3,5 όλα τα έχει. Δεν... Αλλά όχι άτακτα τυφλά Αργεντινοί στη χειρότερη εκδοχή, διότι δεν είσαι Αργεντινή, διότι έχει ευρώ, δεν έχει, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι καταστροφή. σε Ένα βράδυ μέσα θα χάνε ο κόσμο το 70% του κεφαλαίου του, τη περιουσία του, τα πάντα. Αυτό που ζούμε τώρα, αργό θάνατο, ένα βράδυ να πούμε. Τώρα είμαστε το μείον 30, μείον 40, ξέρω εγώ, τότε θα σε ένα βράδυ μείον 70. Τυφλή χρεοκοπία, άτακτη. Ούτε ήταν η λύση. Αυτά τα αστεία που λέγανε ότι θα πάμε στους Κινέζους ή στους Ρώσους Παναγία μου. Δεν υπήρχε ένα τρισεκατομμύριο. Εγώ επικεφαλής της Επιτροπής Φιλίας, και με τον Οι άνθρωποι όπως καμιά, καμιά ενέργεια στην Ιταλία, καμιά ενέργεια στην Πορτογαλία και για το τίποτα άλλο. Δεν ομόλο... ούτε, ούτε τους εγώ πιο που Αλλά μην, με τους Ρώσους, μην Ρώσους, γιατί την 10 στην δεν υπάρχει ούτε ένα εκατομμύριο. Αφήστε τι τρέλε. Η δεξίτητα χρυσή αυγήκε, οι ανεξάρτητοι Έλληνε, όπω λένε, ανακαλύψαν του Ρώσου. Εμεί είμαστε Ρώσοι, ρε. Πού να πα του Ρώσου, να πούμε. Θα έχουμε άριστε σχέσει, θα του αγαπούμε, αλλά μην υπερεπενδύουμε. Γιατί πάμε τα ορολογικά το 1921, ε? γιατί λέμε φιλέλληνε, δεν υπήρξε ούτε ένα Ρώσο τότε. Γιατί ο Τσάρο είχε άλλη πολιτική. Και Τσάρο έχουμε σήμερα δεν ξέρω τι έχουμε. Ε? Μόνο το κουκουέιμπετ είναι αλήθεια τώρα στα Ουκρανικά. Τέλο πάντων, α μην τα ανακατεύω. Δεν υπήρχε, λοιπόν. Ποια ήταν λοιπόν η λύση. Η λύση ήταν να συνεδριάσει η Βουλή των Ελλήνων μια Παρασκευή βράδυ όταν κλείνουν τα χρηματιστήρια ναι. αφού έχει κλείσει ραντεβού την επομένη με την, ξέρω εγώ, την Ευρωπαϊκή Ενδρική Τράπεζα το Ευρωζώνη, mm -hmm. την κορυφή της Ευρωζώνης την επομένη έχει κλείσει ραντεβού και να βγάλουμε ένα ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων το οποίο το πρότεινα σε όλα τα κόμματα που να λέει ότι καλούμε τους ομολογιούχους, τους Έλληνες ναι. και τους ξένους από την τάδη με � σε μια ανταλλαγή ομολόγων. Δηλαδή, θα διαλέξουν οι επενδυτέ, αυτοί που κρατάνε ελληνικά ομόλογα, θέλουν να πληρωθούν στην καταληκτική ημερομηνία, θα, με ένα κούρεμα 25%. Μικρό, ήπιο, ούτε καν θα του ενσταθούν καθόλου. Τόσα λεφτά θα είχαν βγάλει. Ή θα προτιμήσουν, χωρί κούρεμα, όλο το κεφάλαιό του, δεδομένο ονομαστική αξία του κεφαλαίου να μείνει σταθερή, αμετάλλαχτη, αλλά με μια επιμήκυνση και ένα χαμηλότερο επιτόκιο. Ένα για 20 χρόνια mm -hmm. να παρατείνουμε την αποπληρωμή. Αμέσω το χρέο θα γινόταν βιώσιμο τεχνικά τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι. Και δεν χρειάζονται ούτε μνημόνια ούτε τίποτα άλλο. Εμεί θα μειώναμε τι δαπάνε του κράτου βία, τι μη παραγωγικέ δαπάνε του κράτου βία, και για να έχουμε αντιστάθμιση, να μην βυθιστούμε στην καταστροφή και στην κρίση, θα μα κάνουν ένα επενδυτικό πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα, ένα μικρό Μάρσελ. Λοιπόν, πώ πέστε στο πώ για άλλο, Θε που θα το συζητήσουμε τώρα. Αυτό ήταν ο optimum συμβιβασμό. Αυτή ήταν η λύση η οποία αποκλήθηκε εγκληματική. Από τέσσερι υπουργού και από την αξιωματία αντιπολίτευση τότε που ήταν η Νέα Δημοκρατία, η αριστερά τότε ήταν αλλού και δεν μπορεί να τη καταλογίσει τίποτα, διότι ζούσε σε άλλο. Ε, ήταν 4 τέλος Τέλο πάντων, τι να ζητάς τώρα λογαριασμό, έλεγε να πάμε στους Ρώσου, στου Κινέζου, πράγματα εκτό πραγματικότητα. Αυτή ήταν η μοναδική όπτιμου λύση. Κάθε φορά λοιπόν πρέπει να δούμε ποιο είναι ο optimum συμβιβασμό, τον οποίο μπορούμε να φέρουμε σε πέρα, αν μπορούμε. μπορούμε. Όπω τώρα, αυτή τη στιγμή. Τι είναι αυτό που μπορούμε να πετύχουμε αυτή τη στιγμή τέτοιες μέρες, έτσι δεν είναι πέρα από την πολιτικολογία και λοιπά, όποια κυβέρνηση αν έχουμε από το Μάρτι και ύστερα. Απαραίτητο διάλειμμα, λίγο λεπτόν, αλλά επειδή έχουμε πει πολλά και δυνατά Στου ακροατέ μα. Μετά θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή έχει τράξει και πρόγευμα στου ακροατέ δεν... και δεν έχει πει ούτε μια συνταγή κριτική. <σοφίλου> τίποτα. Δεν έχουμε κεράσει τίποτα του ανθρώπου. <σοφίλου> λοιπόν, θέλουμε να δώσουμε τρία δώρα. Ο Μίμης Ανδρουλάκης θα προσφέρει στου ακροατέ μα. Ακούγεται. Είπα μόλι την αχάριστη πρέπει να σου <σοφίλου> <σοφίλου> δεν <δερώτησες> για μένα. Λοιπόν, μα στέλνετε μήνυμα στα 19.400, γράφετε 9.89 κενό και το μήνυμά σα με τη λέξη Τσιτσάνη για να πάρετε να διεκδικήσετε. Αν το έχετε διαβάσει, πάρετε μου το Ωραία. Ναι. Και σας δίνει ο Μίμης Αντρουλάκης τρεις προσκλήσεις για θέατρο, για το άλλο Σάββατο Για, για, για την παράσταση το Μπαμ από τη θεατρική ομάδα Play Stories, η, οποία, η θεατρική ομάδα είναι νέοι άνθρωποι, νέοι ηθοποιοί, νικήτρια παρακαλώ Του πρώτου Scratch Theater Festival που αναζητά τον ένοχο του πρώτου θεατρικού έργου Να πούμε ποιο το έχει γράψει Όχι Δεν θα πούμε Το BAM Ό,τι διαλέγεις εσύ Λέει ιστορίας η ομάδα και λοιπά Μαύρη κομμωδία Έτσι. δεν ξέρω τι είναι Θα πάω για το δω κι εγώ Στον στο τεχνοχώρο Καρτέλ Αγία Σάνης και Μικέλη 4 Στο Βοτανικό για το άλλο Σάββατο Τρεις διπλές προσκλήσεις για ολους εσα εσάς γράφετε 989 Και ενώ το όνομά σα Και τη λέξη θέατρο ή τη λέξη βιβλίο Ή τσιτσάνης, ό,τι θέλετε Πάμε σε διάλειμμα Τυχερός <Τι> στο λαύριο γ στο λαβύριο γίνεται χωρό, ποιο είναι απόψε ότι καιρό. Ποιο ήταν ο καιρό, Δεν μπορούσα να κάνω εκπομπή χωρί να αρχίσουμε τον γρηγόριο Η Πιστικότηση, βέβαια, είναι το Χατζηδάκη το τραγούδι αυτό, δεν το πιστεύετε. Αλλά επειδή ο Τσιτσάνη είναι το θέμα μα, μην ξεχνάτε ότι ο Χατζηδάκη πρώτα διαστάθηκε τη μεγαλοφία του Τσιτσάνη, τη μουσική μεγαλοφία του Τσιτσάνη. Λοιπόν, Ποιο θα είναι ο τυχερό και ο το εφημερίδη. Τον σκέφτομαι συχνά το Βασίλη, Πολλές φορές τον σκέφτομαι. Κάτσε, κάτσε, θα πούμε μετά για τον Τζιάνι για το με το, βασίλη, να Α, με το συμβιβασμό. Πώ μπορεί τη να το αυτό. Στο αυτή ευρωπαϊκό πεδίο. Εντάξει, μια ε. η κατάσταση τώρα. Έτσι δεν είναι. Η Ευρώπη είναι στο χείλο μια νέα ύφεση. Να Όλη η Ευρωζώνη. Ε. Δηλαδή το κάνει τώρα, Πάνε καλά οι Αμερικάνοι τη μεγάλη και μα μας έχει πάρει ο διάλογο στην Ευρωζώνη. Η Κίνα δεν πάει καλά, αρχίζει και κατεβάζει ρυθμού, έχει φούσκα από ό,τι φαίνεται. Η Βραζιλία έχει στασιμότητα. Ποιο θα σηκώσει την ανθρωπότητα πάνω, λέει, δηλαδή Ποια παλίρεια θα σηκώσει όλα τα βαπόρια πάνω και τη βάρκα τη δική μα. Οι Αμερικάνοι δεν μπορούν. Ναι, μεν πάνε καλά, αλλά δεν μπορούν να σηκώσουν την παγκόσμια οικονομία. Άρα πρέπει να δούμε τι κάνουμε σαν Ευρωζώνη. Και η κατάσταση είναι εξή: Η Γαλλία έχει στασιμότητα, επικίνδυνη. Η Ιταλία. Είναι, έχει παροδιάλωση, είναι στο χείλο μια κρίση χρέου. Και η Γερμανία που μα κάνει τη μεγάλη ατμομηχανή, αρχίζει η ατμομηχανή να αγκομαχά. Είχε πτώσει τη βιομηχανική παραγωγή, διότι οι Γερμανοί σταμάτησαν να επενδύουν εδώ και χρόνια. Δηλαδή, τι κάνανε τώρα αυτοί, αυτοί σφίξαν το ζωνάρι. Κερδίσαν ανταγωνιστικότητα σε βάρος των γειτόνων του να εξάγουν, να εξάγουν, να εξάγουν. Του παίρνει ο διάλογο τώρα, δεν έχουν παραγωγικότητα. Δεν έχουν αγορέ, περιορίζονται οι αγορέ. Αφού όλοι εμεί, ποιο αγοράζει τώρα την Ελλάδα Μερσεντέ ή ποιο θα κλέβει Ζήμε στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να Έκλεισε το μαγαζί. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Ο κρίκο που μπορεί η Ευρώπη να λύσει το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λένε δημόσια επένδυση, αλλά άλλο τύπου. Αυτή τη στιγμή έχει τζάμπα χρήμα. Όταν μπορώ να δανειστώ τζάμπα χρήμα σαν Ευρωζώνη και να το επενδύσω σε παραγωγικού τομεί, δηλαδή σε υποδομέ, σε δίχτυα, σε τι πετυχαίνω με αυτή την κίνηση. Αυξάνω τη ζήτηση, αυξάνω τι δυνάμει προσφορά, δεν δηλαδή κερδίζουν και οι ιδιωτικέ επιχειρήσει που αρχίζουν να επενδύουν και μπαίνει σε κίνηση μηχανή. Αφού κανεί στην Ευρωζώνη σήμερα κανένα νοικοκυριό δεν καταναλώνει υπερβολικά διότι έχει χρέη, καμιά επιχείρηση δεν επενδύει διότι έχει τα χρέη τους, δεν ξέρει τι να κάνει, καμιά τράπεζα δεν δίνει λεφτά διότι τα χαρτοφυλάκια τη είναι τρίπια. Ε? Και ποιο θα επενδύσει ένα νέο αυτοδημύριο επιχειρηματία να βάλει λεφτά να ρισκάρει, κάνει. Κάποιο άλλο πρέπει να το κάνει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το κάνει συνολικά η Ευρωζώνη. Εγώ, σαν Έλληνας δεν μπορώ να δανειστώ φτηνά. Δεν μπορώ. Άρα, μπορεί ας το πούμε έτσι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κόψει ομόλογα ειδικού σκοπού που λέμε σήμερα ένα τρισεκατομμύριο και να τα αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή, να τα αγοράσει αυτή στο χαρτοφυλό και να τα πουλάει όποτε την κουστάρει. Όποτε τη συμφέρει αργότερα, να βγάλει και λεφτά. Κέρδη θα βγάλει. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωζώνη θα σηκωθεί πάνω. Αλλιώ. Αν δεν κάνει αυτή τη ριζοσπαστική πράξη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το να αγοράζει άσετο όπω λέμε των τραπεζών, δηλαδή τα καλυμμένα ομόλογα, το πρόγραμμα ABS, αυτό θα έχει μικρή επίδραση. Και πια το ABS στην Ευρώπη είναι μικρή και αμφισβητούμενη αυτή η αγορά. Και βγαίνει ο Χαρδούβα, ο, ο, ο ταλέπορο, α πούμε, που είναι ακαδημαϊκό καθηγητή, καλοπαιδεί, και λέει: Αναποθέτω όλε μου τι ελπίδε στην αγορά ενυπόθηκων ομόλογων. Ε, Έλεγα, θα πάρουν κάποια λεφτά παραπάνω οι τράπεζε. Σαν τα ρίξουν στι αγορέ, το πολύ, πολύ να βελτιώσουν το χαρτοφυλ η λύση είναι η ριζοσπαστική αυτή και η Γερμανία Διότι αν εγώ επενδύσω στην ενέργεια Από πού θα πάρω μηχανήματα Από τη Γερμανία θα πάρω Έτσι δεν είναι Άρα λοιπόν όλοι, ο συμβιβασμός είναι αυτός ο όπτιμου μου συμβιβασμός Ένα ας πούμε σου γένερης ευρωομόλογο mm -hmm. Όχι το γενικό ευρωομόλογο που θα παρω μηχανηματα απο τη γερμανια θα παρω ετσι δεν ειναι αρα λοιπον ο συμβιβασμο ειναι αυτος ο οπτιμου μου ενα ας πουμε σου γενερης ευρωομολογο οχι το γενικο ευρωομολογο που τρομαζει η Γερμανία Ειδικού σκοπού Ειδικού σκοπού που και αυτοί θα κερδίσουν και εμεί. Για φαντάζεστε την Ελλάδα ξαφνικά να πέσουν 20 δισεκατομμύρια τουρμπο σε παραγωγικού τομεί που θα ανεβάσουν την παραγωγικότητα τη ελληνική οικονομία, θα συμπαραστήρουν τι ιδιωτικέ επιχειρήσει να επενδύσουν, θα ανεβάσουν τη ζήτηση να κινηθεί το χρήμα και η ζωή. Αυτό είναι το κλειδί, δεν είναι το μοναδικό μέτρο. Είναι πολλά. Κάθε φορά λοιπόν διαλέγουμε τον optimum συμβασμό. Το ίδιο σημαίνει με το χρέο. Ποιο είναι το μίνιμο, ποιο είναι το μάξιμο. Ποιο είναι ο optimum συμβασμό που να κάνουμε με το χρέο. Αυτά έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε εδώ πέρα, Έτσι, όμως... Δεν βιάζουμε σήμερα να κάνουμε oh, πολιτική oh, oh, oh, και yeah. δεν θα κάνουμε κομματικό λόγο εδώ, oh, έτσι. Λοιπόν. Oh. Ατμοσφαιρικά θα μα μιλά, ναι. θα μα δίνει άλλε διαστάσει. Θέλω να πει για το Τζιτζάνι, γιατί τι έκοψα πριν. Αν το Τζιτζάνι. Άμα διαβάσει το βιβλίο του Γιώργη, του Σκαββαρδόνι, είναι φοβερό. Λοιπόν. Πολλά βιβλία κυκλοφορούν τώρα κατοχικά και ο Χωμενίδη έχει γράψει τη νίκη. Είναι ωραία βιβλία, έχει δώσει πατάκι κι αυτό. Και το δικό μου κόκκινο σκάβρα ξεκινάει από αυτή την περίπτωση, αλλά είναι σύγχρονο βέβαια. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Ο Βασίλη, εγώ τον γνώρισα έτσι τον Βασίλη κάτω από επεισοδιακέ καταστάσεις, Μέσα στη δικτατορία, πιτσυρικά. Πρωτοετή φοιτητή, να καταλάβει. Ήταν ένα Κύπριο, ο Πορτοκαλής που λέγαμε φοιτητή τη φυσική, ο ήταν καλύτερο χορευτή. Ένα άνθρωπο, ωραίο παιδί. Αυτό σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό τη Λευκοσία. Ήταν στο μετεωρολογικό σταθμό τη Λευκοσία, στο αεροδρόμιο έκανε τη... Την θυτία του α πούμε ως μετεολογο ω φυσικό πήγη και άχτομα καρήτη. Φορούσε ένα πουλζάκι μάλλον, χειμώνα καλοκαίρι. Το πορτοκαλί Δεν έβγαινε μια μέρα, μέχρι να στηγχώσει στον Καλόριφερ. Ένα πουλουζάκι έβγαλε όλο το πανεπιστήμιο, αλλά έχωρευτεί φοβέρω. Αυτό με πήγε το τζάι. Μιο τρία έτσι, τον γνώρισα, μέσα στην τατορία. Ε, πίσω στα μαγειρία να συζητάμε έτσι, ξέρω εγώ, δύο φορέ που συζητήσαμε, και μετά με το Μίκη βέβαια τον του κάναμε τη μεγάλη εκδήλωση, πήγαμε το Μίκκι, τον συναντήσαμε και έτσι. Έχαση μια μεγάλη αγάπη με το βασίλεισμα, είχα κάνει πολλά φιρώματα στο βαριόφωνο. Έχω κάνει δύο ώρα, αν μπείτε στο, στο www.mimi.gr, δεν θα διαβάσετε μόνο του αφορισμούς μου, αλλά και τα μουσικά αφιερώματα που έχω κάνει. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι, πώς για άλλο έγραψε τα μεγαλύτερα του έργα, ξεκινώντας από το αχάριστη ερώτησης ποτή για μένα, μέσα στην κατοχή, πίνα, ουζερή, Τσιτσάνιες. Παύλου Μελά, 22 είναι το ουζερή του στη Θεσσαλονίκη. Με τακτικό θα μόνα είναι το φοβερό, ο ο διοικητής ασφάλεια. Δηλαδή ο άνθρωπος που κινήγαγε τους αντάρτες, mm. τους κομμουνιστές, τους μαυραγωρίτες, υποτίθετη κλπ. Ήταν ο προστάτης του Τσάνη, μυστήριο, ένιγμα. Και καμιά φορά λέγανε του τσάι, μα πώς για άλλο αυτός. Λέει η περίσταση, δεν ξέρει πώς τα έφερε και εγώ ο λέει, θα πήγαινα, αλλά η περίσταση τα έφερε έτσι. Λοιπόν, λέει ο, ο, όταν γεννιέσαι με ρεκλής δεν ξέρει τι να κάνει. Σε λέω τζιάν είναι mm. αυτό το πράγμα. Φαντάσει λοιπόν το βζερίου του Τζάνι, που ήταν όλοι μαυραγορίτε μέσα, οι πάντε. Ε, τραγικά χρόνια, δύσκολα χρόνια, λακέρδα και βουζάκι από τη μαύρη αγορά του η λακέρδα. Ε. Λοιπόν, η Όσφρηση είναι το παν. Προσέξτε αυτό που σα το λέω δεν το λέω έτσι μεταφορικά. Διάβασα προσθέ μια μεγάλη μελέτη του πανεπιστημίου του Συκάου, τη ιατρική σχολή πολύ. σελίδε. Για την όσφρηση, πώ μπορεί να συμπυκνώσει όλη την κατάσταση τη υγεία μα. Όπω λέει κανεί, φέρει να καναρίνι στο ορυχείο για να δει αν θα κλατάρει, αν έχει αέρια να σκάσουνε, έτσι η υγεία μα φαίνεται στην όσφρησή μα. Είναι ο καλύτερο δείχτη. Γι' αυτό και εγώ θα σα ψήσω τώρα κάτι που να αιρεθήσω τη μίτσα. Γιατί προσέξτε, αν αρχίζουμε και χάνουμε την όσφρησή μα, σημαίνει ότι γερνούμε με επιτάχυνση όλα τα όργανα μα. Στην άκρη των χρωμοσωμάτων μα λέει εκεί στα τέλομέρια αυτά. Σμικρίνονται και γερνάμε με φοβερή ταχύτητα. Δηλαδή, αν θα πάθουμε Πάρκεσον ή Αλτσχάιμερ ή άλλε νευρογενετικέ αρρώσει, φαίνεται από την όσφρηση. Ε? Στατιστικά στα τέσσερα χρόνια δεν τα έχουμε την άξια. Αν κάσουμε μα κάτι για πρώγειο. Απλόεδρε, θα σα κάνω μια σφακιανόπητα με, θα... με τι, Ρε, σες... αν θέλετε να αναζωογονήσετε την αγάπη σα σε ένα πρόσωπο, είτε στα παιδιά σα, είτε στον αγαπημένο σα, μπορείτε να έχετε βαρεθεί τόσα χρόνια παντρεμένοι, εγώ πρωί-πρωί. Κοιμάστε, έχετε βαρεθεί τα πάντα και τη δουλειά να κάνετε ακόμα. Βρίσκεται αφορμέ να αναζωογονήσετε την αγάπη, α Μια σφακιανόπιση, το πιο απλό πράγμα. Λέω τώρα το πιο απλό πρωινό, αλλά τόσο άρωμα. Ε. Θα κάνετε ζύμη, λίγο αλεύρι. Έτσι. Θα βάλει καμιά κουταλιά λάδι μέσα. Δύο, ανάλογα με το αν βάζει μισο κιλό αλεύρι. Θα βάζει παραπάνω. Θα βάλει μια κουταλιά ή δύο, ανάλογα με πόσο μερακλείσαι. Ρακή ή ουζο. Αν δεν έχει ρακή, βάλει ουζο. Καλλινή μα η καλή ρακή κάνει καλύτερο. Θα το κάνει ζυμάρι έτσι, και θα το, απλ... το κάνει κάνεις τρογγυλά πιο μεγάλα από το πορτοκάλι. Πιτάκι, θα βάλει στη μέση, -μέση λίγο μizίθρα, ξινή μizίθρα, αν είναι δυνατόν να μην έχει υγρά κλπ. Και, και το κλείνει αυτό, το κάνει σαν μπαλάκι, το απλώνεις και το κάνει μια επίπεδη μικρή μizθρόπιτα, έτσι δεν είναι. Ναι. Λαβώνει λίγο το τηγάνι, χωρίς χωρί λάδι, το λαβώνει λίγο και το γυρίζει γρήγορα. Μέχρι να ροδίσει, να γίνει σαν το πορτοκάλι. Και το κάνει λίγο μέλι, όχι Βουλγαρία που είναι φτηνό, πάντα γιατί παίρνετε Βουργαρίας και Βραζιλίας, Για να μου την πείστε μα να πούμε. Θα πάρετε ένα μέλι ελληνικό, α πούμε. Αυτοί οι άτιμοι ξενοδόχοι που έχουν και πέντε αστέρε. Ξέρετε τι αγώνα έχω κάνει. Κάντε τώρα, θα δει που θα αναζωογονήσετε την αγάπη σα. Σχετικά τα παιδιά σα και στον νερό σα. Οι άτιμοι φεύγουμε, ξενοδόχοι φεύγουμε. δεν βάζουν ένα ελληνικό πρέπει να βάζουν μια μυζή χτρόπιτα με λίγο μέλι ελληνικό πάνω. Μόνο βάζουν ολανδικό τυρί. Και μετά λέμε να αυξήσουμε την της τη ελληνική οικονομία. Ο τουρισμό αναπτύσσεται και γέμισε η Κρήτη τουρίστες. Ακόμα τώρα είναι γεμάτη η Κρήτη. Αλλά όταν τρώνε ρεοολανδικό τυρί και δεν δοκιμάζουν ποτέ γραβιέρα τη Κρήτη, τι να το κάνω εγώ τον τουρισμό. Ε, δηλαδή τα πολλαπλασιαστικά αποτέλεσματα είναι μικρά. Κάντε λοιπόν ένα ελληνικό πρωινό που το λέτε τόσο καιρό στα ξενοδοχεία και ελάχιστα το έχουν κάνει πραγματικά ελληνικό πρωινό. Να λοιπόν η όσφρησή μα πρέπει να οξύνουμε την αίσθηση τη όσφρηση και στην πολιτική και στην οικονομία προπαντό, ε. Διότι καλά είναι τα πλάνα, τα σενάρια Α, Β, Γ, αλλά πρέπει να έχει κανεί αυτή την αισθηχτόδη δι, διαστητική ικανότητα, το ένστιχτο του συνδυασμού για να παίρνει γρήγορα αποφάσει. Είτε είναι στα επενδυτικά, είτε είναι στα πολιτικά, είτε ακόμα και στα ερωτικά που λέει ο λόγο. Ατμοσφαιρικά ταξίδια με το Μήμη Ανδρουλάκη κάθε Κυριακή πρωί 10 με 11 στον Α989. Μήμη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ.